κυρία Πρόεδρος ότι εγώ αναφέρθηκα σε φουστίτσες. Παρακαλώ πάρα πολύ να βρείτε πρακτικά που ακριβώς εγώ ανέφερα οποιαδήποτε τέτοια λέξη. Εγώ ανέφερα μόνο τη φράση «αν φοράς παντελόνια». Είπατε ότι εγώ ανέφερα φουστίτσα, string και οτιδήποτε άλλο. Να βρείτε από τα πρακτικά που ανέφερα έστω τη φουστίτσα. Εάν δεν την έχω πει, σας παρακαλώ πολύ να μου ζητήσετε συγγνώμη. Είπατε ότι εγώ ανέφερα φουστίτσα, string ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ ζηλεύω τον ιστορικό του μέλλοντο που θα ψάχνει τα πρακτικά τη Βουλή. Πού υπόκειται η φουστίτσα αυτά. και το string Και θέλει, κάποιου, θέλει ο Άδωνη κάποιο να του ζητήσει συγγνώμη. Που ο Άδωνη πρέπει να ζητάει συγγνώμη με το που μπαίνει μέσα. Χωρί λόγο, έτσι. Ξέρουμε εμεί. Είναι Πέμπτη σήμερα. Δεν βαριέσαι. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ναι, είναι. Το κάνουμε σαν Πέμπτη. Αν πούμε ότι είναι, είναι. Ωραία. Τι μόνο Παπαίσιω δηλαδή. Όταν φάρσαλα στον ουρανό. Από το... Όχι φάρσαλα. Αλλά... Δεν τι σημασία έχει, Κάνουμε στα σαν χάρη, Χαλβά. <laughs> λοιπόν. Τι έχει να θυμάσαι. Ε, εμείς το κάνουμε πέμπτη σήμερα Με τα φάρασα. Μα φτιάξανε. Να <laughs> σε με τώρα μου στο το στόμα. Τι ήταν φάρσαλα, θέλω να πω. Ε, και τα φάρσαλα κάπω πήραν την έμπνευση. Από <laughs> τι. Από τα φάρασα. <laughs> κάποιος δεν άκουσε καλά. Και επειδή χθε είχαμε πρωτομαγιά. Θα είναι σαν φάρα, <laughs> αλλά θα είναι φάρσαλα. Επειδή είναι πρωτομαγιά χθε, είπαμε σήμερα να το κάνουμε 5η εδώ. Θα ακούσουμε και λίγο λαό κάτι παραγγελίε που έχει. 2 Μαου. Ποτέ. Σήμερα. Μην το ακούσουμε όλο αυτό. Όχι, 2 Μαου. <laughs> <υπάρχει>. Ναι, το <laughs> να Γιατί φτάνει 6 Ιουνίου νομίζω. Εκεί πάει πολύ. Εκεί τελειώνει. Θα μπορούσα να πάει 31 Δεκέμβρη. Ναι, να είναι η famous του τζάμπο α πούμε. Όχι, χαλαρά, φέτα. Σιγά σιγά με να φτάσουμε τα Χριστούγεννα. Έτσι, να έχουμε να πορευόμαστε. Εδώ είναι ο Άνδρου Γεωργιάδη χθε από τη Βουλή, με βάση αυτά που είπε προχθέ στη Βουλή. Μάλλον Τετάρτη και Τρίτη γίνανε αυτά. Ναι. Ε, με τον τρόπο που απευθύνθηκε στον Πολάκη και που του είπε φορά παντελόνια. Ναι, ή κάτι άλλο, α πούμε, υπονοωμένο. ή κάτι άλλο. Το πιάνει ζωήκο, θα το Η ζωή δεν θέλει και πολύ. μη μυρίσει συμβαίραλ, μόλι μπήκε. Γουρτιά, μέσα, πάμε. Έμα έτσι έχει φτάσει η δεύτερη. Για ποιο λόγο αλλιώ. <laughs> Αν κλείσει το TikTok, <laughs> χάθηκε αντιπολίτευση <η> <laughs> στη χώρα και η επόμενη και συμπολίτευση, και η συμπολίτευση βέβαια. Και η επόμενη γιατί κυβέρνηση. και αυξήσει ο Μητσοτάκης από το TikTok, σε ανακοινώνει. Ναι, και χθε έκανε βίντεο. Ναι, και και νήθηκα, πω, πω, πω, πω. Βίντεο του Κυριάκου για την πρωτομαγιά. Ναι. Που εύχεται καλή προτομαγιά και μιλάει για εργατικέ κατακτήσει. Τα ύστερα του κόσμου. Αυτό, οι Να, έτσι να τα δει. Ένα εξειτώ... φιλελεργατικό πρωθυπουργό. Το, το, ναι, ναι, αυτό. Mm. Ανελέγησα από του εργατικού τον μαζέψαμε αυτό <laughs> και τον φέραμε εδώ. Αυτό και η δόμη του Μιχαηλίδου. Αν mm. έχουμε κάτι ε, στο... ε, τέτοιο, είναι φιλικά. Ναι, ναι, ναι, θυμάμαι. Ε, ο Άδωνη, άμα τον ακούσει αυτό που λέμε τέτοια. <laughs> σιγά, σιγά, ενώ δεν έχουν υποθεί όλα αυτά είπε αυτός με το υπονόμενο για τα παντελόνια και ναι, ναι. η ζωή είπε για φούστες το πήρε ναι. ότι η φούστα είναι αντρίκιο και έχει τιμή και μαμού σου του έφτιασε εκεί το καμία Νάξ, ναι. Ναι, ε, και Αλλά ό, ό, όσο ακού... δεν υπόθηκε τίποτα άλλο. Στριγκάκια. Τε... Ο, Ο άλλος όμω φτιάχνεται σιγά Φούστα είπε ζωή, δεν είπε φουστίτσα. Είπε κάποια στιγμή βρακιά η ζωή, νομίζω. Δεν είπε στριγκάκια, αλλά τον βλέπεις λίγο και το κάνει εικόνα. Φουστίτσε, στριγκάκια. Τα βρακάκια να Δηλαδή ένα τέτοιο που λες τον αυτό, είστε σίγουρα υπουργό, δεν είστε ανώμαλος Το ένα δεν αποκλεί το άλλο. Όχι, δεν αποκλεί το άλλο. Όπω έχουμε δει. <laughs> Σωστό. Όπω Παρακολουθούμε όπως όλοι. παρακολουθούμε. Με, με ένα έτσι πάθο. Εκτό και αν του έχει δώσει άλλο αέρα αυτό τον γκασόν που έβαλε στο κεφάλι. Και το βλέπει. Σου λέει: Τώρα βγήκα στη γύρα. Μίδησε άνθρωπο να περιποιείται τον εαυτό του. Πιο το... Αυτό δεν είχαμε στο σχολείο. Δεν το κάνουμε αυτό που κάναμε τον κύριο άνθρωπο. Το... Πώς το λένε αυτό, τον το... τα. Με εμεί είμαστε πιο παλιά γενιά. βάζουμε τι φακές Τις φακές στο γιαούρτι. Και εμείς. Το βαμβάκι, ναι. Και γιαούρτι. Στο γιαούρτι ναι, το... σε αυτό, τον καισέ, δεν Μάλιστα και το πρόβιο τον κεσέ, τον πιο το Όχι. Α. Α κάνουμε και σε πύλινο. Είναι ωραίο θέμα. Α. Σε είναι επικίνδυνο. μια στραβή και τη φέρει θα Πράγμα τα αναφέρει στο κεφάλι. Το πήλνουν με τις ε, του τι φακέ του παιδιού. Πόρεσε να σκοτώθηκε κανεί με γόμα. <laughs> Γιατί πρέπει να σκοτώσει. Όχι εννοούρε. Μαθητέ. Μαθητέ. μπορεί να σου τύχει ο γιο κανένα. Θα φέρει το πήλνουν, το, το δείξει τα σκάλα, το Και Ποιο πήλνουν να κάνετε το ατομικό ή το κιλού. <laughs> το ατομικό. <laughs> να βγουν Καλό να βγει το σακουλάκι. Τι θα τώρα 15 τα Και μαραινόντουσαν όλα αυτά πάει Μαραμένες γιούλια και οι φακές Τι να κάνουμε να καλλιεργούμε φακές Γιατί πρέπει να μάθουμε να καλλιεργούμε φακές Αυτό δεν καταλάω ποτέ Γιατί να ξέρω Αφή με τη φύση οι επαφέ, οι, οι φακέ. Οι... Ναι, μπράβο. Σε λίγο θα μα χασίσια να κάναμε να Α, κοίταρο, δεν τρέχει, <laughs> Μπορεί στην Κρήτη, δεν ξέρω, στον Α, πύργο, ναι, σωστό, σωστό. την Καλαμάτα, δεν το ξέρω. Ναι, ναι, εγώ είμαστε στην είναι φακέ εκεί. φακέ καλύπτουν. κίτρινε. Εμεί έτσι μεγαλώσαμε. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι προχωρήσαμε. Πού ξεκινήσαμε και μιλάει τώρα στο Φάμελο, στο, στο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνεται και μιλάει για την υγεία, τον τομέα, τον κατεξοχήν δικό του. Θα το να λέμε σε αυτή την εποχή, ότι ο ΕΣΥ καταραίει είναι ψέματα. Όμως πέραν από το ψέμα δημιουργείται κάτι και κάνετε κάτι πολύ χειρότερο. Όταν όλη την ημέρα λέτε στη Βουλή το ΕΣΥ καταραίει και μάλιστα από τα χίλια ενό αρχηγού κόμματο όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, τι κάνετε στην πραγματικότητα, κάνετε το Κάνετε του πλασιέ τη ιδιωτική υγεία. Υπότιτλοι AUTHORWAVE: Άκου τι λέει. Ναι. Ότι Όποιο κάνει κριτική, εδώ απευθύνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά προφανώ απευθύνεται σε όποιον κάνει κριτική. κριτική ακόμη και αν το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αντιπολίτευση, προφανώ θα κάνει κριτική στο σύστημα υγεία. Φταίει όποιο κάνει κριτική και ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ, γιατί ε, στρέφει τον κόσμο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Ναι. Αυτό, Μα, έτσι, αυτό είναι. Ναι. Όχι η αποδόμηση των υγεία παντού. Όχι, όχι. παντού. Όχι ε. το να θε να κλείσει ραντεβού, σε πάει πέντε μήνε μετά. Ναι, όχι αυτό. Όχι α, αυτό. Α, αυτό δεν σε πάει στην ιδιωτική. Όχι. Ότι πέφτουν οι ζωβάδε μέσα. Όχι, και... όχι, όχι. Όταν πάνε οι υπουργοί μόνο το πάνε στους, θα το σήμανε. Το ότι κάποιο θα το επισημάνει είτε ω κοινοβουλευτικό μιζέρια, κόμμα αλλά. είτε ω δημοσιογράφο. Ναι. Η ιδεολογική ηγεμονία τη αριστερά είναι η μιζέρια. Μπράβο. Αυτοί όλοι λοιπόν οδηγούν τον κόσμο στην υγεία. Το συνέχισε. Μπορεί να μην θέλετε να το κάνετε. Εγώ δεν λέω το κάνετε με τα δόλου. Το κάνετε από άγνοια γιατί όταν ο καθένας και ολοκληρώστε λέει, κύριε, νέχεια, κύριε ότι το εσύ καταραίει στην πραγματικότητα λέτε στον κόσμο αν έχεις λεφτά μην πας το εσύ πήγαινε σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο γιατί στο εσύ δεν θα βρεις την υγεία σου άρα στην πραγματικότητα λειτουργείτε ως δίλερς της ιδιωτική υγείας σας παρακαλώ πολύ σταματήστε να το κάνετε Γιατί θέλει τη δημόσια υγεία και δεν μπορεί να έχει τώρα κάποιον από την αντιπολίτευση να οδηγεί τον κόσμο στην ιδιωτική. Δεν είναι, υγεία. γιατί μετά έχετε σαν διέξοδο και αναγκάζεται μετά να πρηγμαδοτήσει και αυτό στην ιδιωτική υγεία. Α, τι να κάνω, ήρθαν τα πράγματα έτσι. Αφού η αντιπολίτευση το θέλει. Ναι, ναι, ναι, να χαλάσουμε τώρα εμεί την. Τι ωραία που το παρουσιάζει τι τι τώρα σ' αυτό, ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που ω αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι ω Που έκαναν μια ερώτηση, δηλαδή, φυσικά και τη δύναμη που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Φταίναν αυτοί που πηγαίνει ο κόσμο στην ιδιωτική υγεία. Δεν έχω, ξέρουμε όλοι, δεν έχουμε αίσθηση του τι ακριβώ συμβαίνει. Τι ναι. γίνεται, Ναι, όχι τι κάνουν. Λε και δεν πάμε στα νοσοκομεία. Λε και δεν βλέπει ο mm. κόσμο. Νομίζει ότι δύο κύκλο του, α πούμε, θα πηγαίνει στα ιατρικά τέτοια κτλ., τα ιδιωτικά, ότι, ότι όλοι είναι έτσι. Δεν περιμένει ο κόσμο στι ουρέ, στι εφημερίε, χωρί αύριο. Δηλαδή θα πά στον Ευαγγελισμό, θα πάω στο κάτω. <σίλιο> με, με σχεδόν μέρες Δηλαδή θα πας το βράδυ με το περιστατικό Θα σε εξυπηρετήσουν 7 τα ξεμερώματα με Τι να κάνουμε, έχει δουλειά <σίλιο> Τη δουλειά και πονάει ο άλλος και δεν, δεν τζουλάει ούρα Θα πάει στο ιδιωτικό Αυτό ναι, αυτά δεν τα ξέρουν όμω. Δεν μπορεί κάποιο υπουργού στι τρει στα ξημερώματα να κάνει επίσκεψη. Εκεί Εκείνα έχει τα ράτσα έχουν βγει. και τα κουτσόδια έχουν ευγίσει και, και, και, και, και τα κοκορέτσια και όλα. Τα ξέρουν μια χαρά είτε, είτε κάνουν επίσκεψη είτε δεν κάνουν, <much> <much> κάνουν επίσκεψη. Τα ξέρουν αυτοί οι προηγούμενοι, προπηγούμενοι, οι κατάσταση καταρχήν. Αλλά πάντα και ρωτάνε οι άλλοι τι ερωτήσει Ναι, όταν αντιπολίτευση θα κάνει σε ερώτηση στην κυβέρνηση και δεν έχει σεφθαίνει και όταν είσαι κυβέρνηση, θα απαντήσει έτσι όπω απαντάει τούτο, φέτε εσεί. Οι προηγούμενοι, τι μα παραδόσατε και τι να κάνουμε είναι λίγο καλύτερα και σε μιζέρω. Αυτό γίνεται. Ένα κύκλο. Το οποίο τι μα παραδόσατε. Να το πει ότι έχουν βγει εδώ και έξι μήνε, άντε να τα ακούσουν. Ναι, πάει τέλειω. Αλλά τώρα που είναι 6 χρόνια. Ναι. Δεν το λε. Ναι. ναι, αλλά όμω. Φταίνει. Φταίνει. Φταίνει. Φτα... Ευλία... Άνοια... Εκεί οι δυο που ζουν χώρια. Με... Έτσι κι αλλιώ. Γιατί τα ίδια κάνουν, τα ίδια πιστεύουν. Όντω φταίνουν και οι δυο που ζουν χώρια. Μαζί κάντε τα. Μαζί τα κάνατε έτσι. Και το τρίτο ηχητικό από την ίδια ενότητα. Το εσύ δεν καταραίει. Προβλήματα δεν υπάρχουν περισσότερα από τα άλλα εθνικά συστήματα. Ανάλογα προβλήματα έχουμε με τους άλλους και αγωνιζόμαστε για να τα λύσουμε. Και σήμερα πάμε πραγματικά πολύ καλύτερα από ό,τι το παρελθόν σε όλους τους δείκτες. Δεν έχει τίποτα μαξιλάρια από το σπίτι, σεντόνια από το σπίτι. Οι γιατροί δουλεύουν παιδιά 24 ώρες στα χειρουργία. Είχαμε άνθρωπο με έκτακτο περιστατικό και κάνανε να το πάρουν γύρω στις 10. 12, 14 ώρες ώρε! Εδώ μια κυρία. Τι σου είπα. Δεκατέσσερι ώρε. Το ξέρω. Την κυρία περιμέναμε. Ε, είναι τυχαία. Όποτε πάει μια κάμερα έξω από το νοσοκομείο καταγράφει τέτοιε απόψει. Που δεν είναι ευχαριστημένοι όλοι. Ναι, κάτι ανακαινήσει έχουν γίνει στα νοσοκομεία. Τι ανακαινήσει παιδιά έχουν ανακαινήσει εκεί που θα περάσει ο κ. Κάτι, κάτι ορόφους Μόνο σε αυτά. Έχει δει να περνάει. Π, π, π, πήγαινε στο Ευαγγελισμό, τον 8. Δεν έχει γίνει τίποτα, έχει γίνει στην καινούρια πτέρικα είναι καινούρια εκεί που έχουν βάλει τη γυψανίδα και τα λοιπά. και λέ, ε, φρο, <συσίλια> <συσίλια> και τελειώνει στο διάδρομο η ανακαίνιση. μπαίνεις στο δωμάτιο εκεί είναι η μπίχλα η καντίφλα μέσα με έναν μυστήρα έξι άτομα στον κάψωνα <συσίλια> Και είναι και ησυχία, δεν έχει και πολλού γιατρού και νοσοκόμε όλο Ναι, αυτό. για την νοσοκομείο. <laughs> Γι' αυτό. <laughs> ε, το το ησυχία που λέει. Ισυχία, ησυχία, ησυχία είναι. Αν πάρουμε πολλού νοσοκόμε. Να μιλάει ο ένα, να μιλάει ο άλλο. Να χτυπήσει ένα κινητό. Ναι. Να, να παίξει ο άλλο το παιχνίδι. Οπότε, άστο έτσι ήσυχο. Oh, και ασθενεί με τον πόνο του δεν μπορούν να μιλά στον πόνο του. δεν έχω ακούσει κάποιο να μιλάει στον δρόμο στην κάμερα και να λέει Ναι, αλλά έχει φασαρία. Κανεί δεν το έχει κάνει παράπονο. Έχουμε και κτημένα στην υγεία. Δεν είναι έτσι. Θα μείνουμε λίγο στον Άδωνη. Κρίζει λίγο η καρέκλα αυτή πολύ. Ε, Α, και, και Η κοίμωνα απλά yeah. δεν κουνιάει. Μέχρι να μάθει να ah. μην κουνιάσαι. Μπορώ να το ελέγξω. Ελέγχε <laughs> αυτό το πράγμα. <laughs> δεν μπορεί. καλά, εσύ, ξέρει εγώ. <laughs> Εντάξει. Σκέψουμε είναι. λίγο. κάναμε λίγο. Κάνουν λάδι μα οι καρέκλε. Ναι, <laughs> <laughs> στο τραπέζι. <laughs> <στο> λιπαντήριο. <laughs> <laughs> <laughs> Αν να ανοίξουμε χώρο ειδικό εδώ πέρα. Κάθεσε πριν καθόταν ο Πλεύρη, πρέπει να σου πω. Το μπάτσο που θα πω κάνει. Που όταν ήρθε πρέπει να το πούμε. Ναι, πρέπει. είχα ρωτήσω να το αμούτρα το. Άρχισε. Λίγο έπαιρνε ο ένα, έμπαινε ο άλλο. Γι' αυτό περίμενα να βγει. Ναι, ωραία. Mm. Ο Άδωνη λοιπόν μιλάει για τη, την υπερίφημη υπόθεση με το Κελπνό, όταν ο Πολάκη ήταν υπουργό υγεία. Που, που του κατηγορούσαν οι Ναι, πω του διώξανε κάποιου, και υπάρχει και το δικαστήριο που δεν πήγε τελικά ο Πολάκη που ενοφορούσε παντελόνια και τελικά καταδικάστηκε, ρίμενε κτλ. κτλ. Ε, τότε είχαν γίνει απολύσει. Ναι. Και τώρα πιάνει την αριστερά ο άδονη πάνω από το υπουργικό έδρανο. Με την ευκαιρία. Με την ευκαιρία πάντα. και πιστεύτηκε προ το κουκουέ για να του πει ότι. Με δεν την είστε... ευκαιρία επίση. Λίγο για να πάντα που Ναι, ότι δεν είστε ευαίσθητοι και δεν είχατε θέσει θέμα για τους απολυμένους του απολμένου του κελπνού. Για να αποδείξω την υποκρισία τη αριστερά. Πού είναι η μεγάλη αυτή αριστερή εδώ πέρα μέσα που φωνάζουν να παραβιαστούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Δεν είδα έναν βουλευτή τη αριστερά! Για τα μάτια του κόσμου. Να πίνε ντροπή που απολύθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, ζητάμε συγγνώμη. Δεν είδα έναν από εσάς να το λέει. Και ξέρετε γιατί. Γιατί δεν είναι πολιτικοί σας φίλοι. Γιατί η ευαισθησία σα για τα εργασιακά δικαιώματα και τα εργατικά δικαιώματα τελειώνουν στο πολιτικό σας συμφέρον. Εδώ λοιπόν ε, έχει και δεύτερο μέρο. Είναι, μην αποδείξει ο Άδωνη. Ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Κράζ λοιπόν, θα γυρίσει και προς το Κουβέι, είναι ο Λαμπρούλη κάτω. Και τους λέει: Δεν έχετε ευαισθησία, δεν θέτεται θέματα απολυμένων. Mm -hmm. Και του λέει: Ο Λαμπρούλη, το έχουμε θέσει. Και να δει πώ απαντάει ο Άδωνη. Γι' αυτό και είστε υποκριτέ. Γιατί αν πράγματι σας ένιωθαν τα εργατικά δικαιώματα, θα πηγαίνατε για όλου του εργαζομένου. Ακόμα και αυτού που δεν συμπαθείτε, ακόμα και αυτού που δεν ψηφίζουν, Κουκουέ. Ακόμα και αυτού που δεν ψηφίζουν, ΣΥΡΙΖΑ. Και θα λέγατε πρώτη εσείς του Κουκουέ, ντροπή στο ΣΥΡΙΖΑ που του απέλησε. Αλλά δεν είχατε να το πείτε. Εδώ δεν τάκουσα άκουσα, πάντω. Εδώ δεν τ' άκουσα. Εγώ εδώ δεν τ' άκουσα. εδώ πέρα από το πρωί. Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν Για σήμερα μιλάω, κύριε Λαμπρούλη, σήμερα μιλάω. Για σήμερα μιλάω. Παρακαλώ, παρακαλώ. Σήμερα τώρα, δεν τώρα, το είπατε. Τώρα που μιλάμε δεν το είπε κανεί. <laughs> το είπε σπέρσι και... Ενώ <laughs> αν δεν δε μίλαγε ο λαμπρούλη, μένει αυτό. Είναι mm. κλασική μέθοδο Άδων, ότι δεν είπατε αυτό. Ναι, ναι. Τώρα το είναι προς το κουπί, κουπί, το πάνω. Ο προ μπορεί να είναι προς συνδικαλιστές, προς ΣΥΡΙΖΑ, προς ΣΥΡΙΖ� ενώ ξέρει ότι το έχουν κάνει. Μπορεί και να... Ξέρει ότι μπορεί να μην το έχουν κάνει. Ναι, ναι, ναι. Γιατί... Μα δεν τον νοιάζει η αλήθεια. Και δεν τον νοιάζει να πουλήσει και κάτι ναι. που είναι αληθινό. Και όταν του λένε «Το κάναμε» λέει «Δεν το κάνατε σήμερα. Άρα, άρα πάλι έχω δίκιο. Γιατί ναι. Ναι. δεν το βγόμιωσα για σήμερα. Ναι. Εσείς του... μιλάτε για τότε, άρα δεν δυνέκα του γιατρού. Επειδή είναι του υγεία. Ναι, του εσύ. Είναι υπουργός του γιατρού. Του γιατρού όμως. Όχι των γιατρών, του ενό <laughs> <του ενός. laughs> και μοναδικού. Του γιατρού και τη ρόμπας. Τώρα αλλάζει. πίσω. Ναι, φεύγουμε. <laughs> να νοογυλαίκω, λε. Άβε, έχει βγει να νοορόμπα τέτοια ρόμπα. <laughs> <ναι, μπορεί. laughs> φεύγουμε από τον υπουργό. Πάμε στον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έχει πάει ειδικογραφία για τον Καραμαλή στη Βουλή. Αγωνίζονται οι βουλευτέ να το κάνουν πλημέλημα όλο αυτό. Τώρα θα τα παρακολουθήσουμε όλα αυτά στη Βουλή. Mm. Έχουν παραπεμφθεί όλοι για κακούργημα. Σύμβο, δηλαδή όσοι έχουν μπλακεί εκεί σταθμάρχες όλοι είναι κακούργημα ναι. και υπάρχει και ένας καραμαλής που έρχεται γιατί ναι, πήγε ναι. στη Βουλή και προσπαθούν να τον πάνε για πλημέλημα Εντάξει, τώρα οι βουλευτές είκα, της, της Δημοκρατίας έκανε. δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν ε. πάνε για πλημέλημα το σωστό είναι κακούργημα και αυτός δεν μπορεί όλοι να είναι για κακούργημα παραπεμπόμενοι και ένας Ο νούμερο ένα είναι για πλημμύλημα. Θα πούμε για συγκάλυψη, αν είναι τίποτα τέτοιο. Και δεν ξέρουμε γιατί. Αφού έχει πει ο Μητσοτάκη, δεν γίνεται συγκάλυψη. Εμεί θα κάτσουμε Επειδή να πούμε τέτοια. Πρωθυπουργός... ξέρουμε μη... Μα γι' αυτό. Α. Επειδή ο Πρωθυπουργό λέει ότι θα λάμψει και θα πάει στο φυσικό δικαστή, δεν γίνεται να πάει ο ένας μόνος του τώρα, εκτός πλημέλμα, πλημέλμα... ένα μόνο του μοναξιά. Τώρα εκτό και περάσει ένα Και αλλάξει την mm. απόφαση. Ο Ξέρω ότι υπάρχουν πλειοψηφοί κυβερνητικοί βουλευτέ. Ναι. Λέω, θέλω ναι, να πω, ναι. Μπορεί να γίνει. Ναι. Αλλά είναι αντικειμενική νομίζω. Ναι. ναι. Αν κάτι δεν έχουν είναι, εδώ στοιχεία. Αν είναι και άδολοι, ναι. άδολοι. Ο Μαρινάκης λοιπόν, προσπαθεί να μα πείσει ότι δεν έχουν τέτοια κίνητρα, δεν έχει γίνει συγκάλυψη και δεν έχουν και γνώση τη δικογραφίας Ε, τελείωσε. Συμπληρώνουμε τώρα που μιλάμε και λιγότερο από 48. 48 ώρε από τη στιγμή που μπορούσε και η δική μα κοινοβουλευτική ομάδα και οι άλλε κοινοβουλευτικέ ομάδε να δουν μια δικογραφία. Διορθώστε με, αν κάνω λάθο, νομίζω 70.000 σελίδων. Εκεί. Εκεί Σημείο πρώτο, λοιπόν, που θέλω να σχολιάσω, γιατί πλέον έχουμε την εικόνα και όπω είδατε, εμεί δεν κάναμε. Δεν προσπαθούσαμε να κάνουμε του δικαστέ και του αγγελεί και να δίνουμε παράνομα, παράτυπα δικογραφία στον κόσμο. Δεν είχαμε καν πρόσβαση. Αυτό από μόνο το αποδείκνύει είναι ένα ακόμα επιχείρημα, δεν υπάρχει καμία συγκάληψη. Αυτό από μόνο το αποδεικνεί είναι ένα ακόμα επιχείρημα, δεν υπάρχει καμιά συγκάληψη. Από το, το λέει αυτό. Τι άλλο θέλετε. Δεν υπάρχει συγάλιξη εγώ το πιστεύω. Πρώτον, δεύτερον, δεν είχαν πρόσβαση στη δικογραφία. Ναι, και αποδείκθηκε. Μόλι. Με το... έπε... όλοι τότε. Ναι. Εννοείται. Τα έκανε ο Ισαγγελέας, τα έψαν στη Λάρισα και περίμενε εδώ το μαξί μου έτσι στα χέρια ναι. στο γραφείο. Τι έγινε ήδη δικογραφία. Έχετε κανένα νέο τώρα δύο χρόνια. Γιατί το έχουμε και άχο. Ναι. Τι θα γίνει, θα μα στείλει κανέναν υπουργό, mm. τι παίζει εκεί. Γιατί είναι άλλε εξουσίε, είναι ανεξάρτητοι. Κανεί δεν σήκωνε τηλέφωνο και στην Ελλάδα. Και προδίδαν εξάρτητο τον Τριαντόπλο, τον οποίο πήγαν κατευθείαν ναι. εκεί, όχι για λόγο. Στην εισαγγελέα του Αριού Παγού, κανεί δεν είχε καμία επικοινωνία, ούτε η εισαγγελέα, η πρόεδρο δεν ήξερε, ο Μπακαήμι μόνο τα, μόνος του. Ε, τα σκάλισε. Δύο χρόνια και τελικά κοίτανε. να είδα, τα δούμε τα παιδιά του το, το, το Μπακαήμι, πώ έχει μεγαλώσει, γι' αυτό έχει γινε Κρεψίνο του. Πο ξέρει, μπορεί να έχει τύπο δικογενειακά θέματα. Κουβαλάκι αυτό. Πάντω δεν ξέραν τίποτα. Το είπε ο Μαρινάκης, άρα λειτουργούν οι σε αυτό τον τόπο. πολύ διαφορετικό. Εμένα μου φτάνει τον τόπο Μαρινάκη τώρα. Έχει ξεστομίσει ψέμα ο Μαρινάκη. Άκου τη λέει. Ε, Όχι. Κυβερνητικό εκπρόσωπο τώρα να. Κανεί κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι ο ρόλο τέτοιο. Πότε είναι. Είναι ο ρόλο τέτοιο. Μόνο... Μα ποιο είναι. Μόνο ο πρωτόπαπα νομίζω είχε παραδεχθεί κάποια στιγμή ότι είχε πει κάποια κατά συνθήκη. Ναι, κάτι λυγό. Και αν είπε ένα ή αυτό. Ο πρωτόπα μόνο. Ποιο το θυμάται. Φάρο. Αληθεία. Ναι. Ο Μαρινάκη μίλησε και για το δόλο που μπορεί, που εγώ δεν το πιστεύω. που έχει ο Καραμαλή. Εάν θεωρήσουμε, γιατί κακούργημα απαιτεί δόλο, ότι ένα υπουργό που να δεχτούμε ότι έκανε κάποιε καθυστερήσει, ότι έκανε κάποιε συμπεριφορέ, οι, οι οποίε οδήγησαν στο να καθυστερήσουν κάποια έργα, πρέπει να πάνε να δικαστεί με δόλο, δηλαδή για κακούργημα, τότε όλοι οι υπουργοί, οι οποίοι έχουν μία μικρή ή μεγάλη ευθύνη για την καθυστέρηση τη πατρών πύργου, πρέπει να πάνε έπρεπε να πήγαιναν. Κατηγορούμενοι για κακούργημα για κάθε θάνατο στην ασφαλτό ή για το ΒΟΑΚ αντίστοιχα, και οι καθήλυνα αρμόδιοι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είχαν ολοκληρώσει το 112 και ήρθε στη συνέχεια ο εισαγγελέα και είπε, για την υπόθεση στο μάτι, ότι αν υπήρχε 112 στην ώρα του, ήταν πολύ πιθανό να είχαν σωθεί πολλοί συνάνθρωποι μα, έπρεπε να είχαν πάει κατηγορούμενοι για κακούργημα. Άρα. Προσωπικά, νομικά, και θεωρώ ότι αυτή είναι και συνολικά η άποψή μα, δεν θεωρούμε ότι υπάρχει δόλο όταν περιγράφονται κάποιε καθυστερήσει. Τελείωσε. Αλλιώ θα έχουν όλοι δόλο. Να, Μα, αν βώ. το πάμε έτσι, να δούμε ποιο ήταν ο εργολάβο στο γηφύρι τη Σάρτα. Θα φτάσουμε και εκεί. Πρέπει να, θα να θα το δούμε λίγο εκεί. το θέμα. Γιατί βολεύει, όσο το, το, το πα αλλού και το ανοίγει, φεύγει από το σημαντικό. Ένα υπουργό δεν έχει ποτέ δόλο. Εδώ καταλήγει ο κ. Μαρδί. Και ένα καραμαλή δεν έχει ποτέ Καλά, δόλο. Καραμα... Έχει δίσει καραμαλή με δόλο στον τόπο. Έλα, είναι δυνατόν κάποιο να σοβαρευτεί τέτοια οικογένεια γόνο σε αυτόν τον τόπο να έχει δόλο. Ο, τίποτα. Μπορεί να κάνει ομοιοκαταληξία. Ο γόνο έχει δόλο. Αλλά δεν, ο, δεν είναι και τόσο δε... εύστοχο. Και ο Καρβέλλα δεν θα το βάζε. Τι Μα... θα βαζε. Κάτι θα άλλο. Ε, κάτι βρακιά, ο γόνο πόνος θα βαζε. θα βαζε Τι, γιατί να μην βάζει. στον <laughs> γόνο θα βάλει πόνο. Δεν θα βάλει δόλο. <laughs> δεν έχω γόνο. Α σε βοηθήσει Δεν έχω γόνο για άλλο πόνο. Δεν έχω δόλο για άλλο γόνο. Τι κάνει η Μαρία Δαμανάκη. Μια Είπα για το γόνο. Για το... <laughs> που... το, το γόνο το, το, το γόνο. που πάλευε να ζήσει. Ναι. <laughs> παραγγείλαμε χθε, πήγε ο γόνος, γόνα. <laughs> <laughs> γόνο γόνα. φάγαμε γόνο χθε, Ριγανιτό, κατεψυγμένο. Πρωτομαγιάτικα. Γιατί τι φάγατε, ε, Μπρο... γιατί Τι είναι, Πρωτομαγιανιστία. Όχι, αλλά παίζει το θαλασσινό <laughs> με καλό καιρό και τέτοια. Δεν είχε καλοκαίρι όμω. Εμά είχε. Καλωριφέρηχαμε. Ό, oh, δεν είχε. Εμάς oh, είχε. Εγώ στον Πειράγ είχα πάει, είχε τέτοιο γόνο. Oh. Ανοιχτοσιά. Oh. στον Πειράγ. Oh, ναι, από τη μία και μετά ήταν καλό. Σήμερα άνοιξε. Χθε είχε. Χθε, από τη μία και μετά. Δεν ξέρει. Χθε είναι το ξέρεις. βράδυ. Απ' τι λέει. Άλλο το βράδυ κάνουν το βράδυ. Το βράδυ πει... Αλλά εσύ βέβαια εσεί είστε κομμούνια. <laughs> και και σου βλίζετε το αρνίδι, δεν κάνετε το Πάσχα. Συμμορία μιζέρια. Και κάνετε το αρνίδι την Πρωτομαγιά, δεν ξέρω γαμπτό. Κομμούνια. Μικρο Πάσχα είναι τώρα για εσά. Ναι. Πού να ξέρει το γόνο τι είναι ο γόνο, Ω, γεμίστε το, το αρνί με γόνο, Εσύ. <laughs> Καλαμάρι. <laughs> και σιρόπι σοκολάτα από πάνω. Ε, ναι, Ωραία, ναι, που, γιατί στο Σούσι πώ βάζω τι φυλακίε από άραγε δεν <Μάτια>. τρώγεται. <laughs> Παλιά πέρναμε ωραίο. Απλό κανένα Σούσι, το φθηνό, το, το, το, το σκέτο. Δεν τρώγεται έτσι κι αλλιώ. Έτσι κι αλλιώ δεν τρώγεται. <laughs> Αλλά μα σου βάζει και πάνω όλε τι σο του κόσμου με τη σιρόπια το και τα κεράκια. Το καράκι, εκεί πέρα το πίζουν στη σο. Δεν, lot, είναι το λαόν, δεν είναι το λαόν αυτό Ó, εδώ, Κίνα, όταν, τροφώς, εξω... Όχι όχι όχι όταν έρθες στην Ευρώπη χάλασαι Εκεί το έχουν σκέτον βάζουμε τη σόγια τους τέλος Το τζιτζεράκι και θα. Τώρα εδώ το τσιτζεράκι, έχουν βάλει Το τζιτζεράκι τζιτζερί τζερί Έχει εδώ έχει κέτσαπ Μαγιονέζες ή μαγιοκέτσαπ Δεν τρώγει το φορά Άμα είναι να φάω τον μπέργκερ Έχει βγει μια light <laughs> μαγιονέζα Είναι η μαγιονέζα η κανονική Και έχει βγει light Και τώρα βγήκε μια light πιο light από light, έτσι λέγεται, όχι, πιο light από light, κάπως έτσι λέγεται, uh. δηλαδή η light to light της light Light. Έτσι και το λάδι είχε πάει. Παρθαίνω, έξτρα παρθαίνω. Δηλαδή ναι. που δεν, δεν, δεν τον έχει ακουμπήσει κανεί, α πούμε. Εκεί φρέναρε ο παρθαίνο. Είναι έξτρα, έξτρα παρθαίνω. Πώ να σου πω. <laughs> το, το έξτρα μόνο καναφυλάκι πειταχτό <laughs> έχει δώσει. <laughs> το άλλο έχει παίξει μπαλαμούτι. Στο σκέτο, <laughs> το, το, το, το κανονικό, το έχει πάει εκεί, έχει, τρένο. Ήμασταν σε άλλα θέματα. Πού πήγαμε πάλι, ναι, <laughs> Στον Άδων ήμασταν πριν. Ναι, πολύ Όχι πριν. Στο Μαρινάκι. Στο Μαρινάκι, κοντά είναι αυτά. Στο Μαρινάκι τώρα θα πάμε στο Γενιδούνια, ο οποίο. Το παρέτησε, τον απέλισε η Έχω χέρι. Εγώ και πολύ τον κράτη. Και πολύ τον κράτη όντω. Περίμενε okay. πότε δεν θα είναι, αυτό είναι το τέλο, όσο είναι πρόεδρο των εργαζομένων. Δεν μπορεί να τα πολύ, απαγορεύεται. Αυτό Αλλά το με δείκε στα δημοσιογραφικά. Τα δικά μα έχουμε δει. Οπότε κάποιο δεν κατέβαινε στι εκλογέ για προεδρείο ε, την επόμενη φορά, τον απέλεια αναμέσω μετά. Εδώ θα έβαζε υποψηφιότητα γιατί είναι δουλειά για συνδυασμό. Ναι, θα έβαζε δηλαδή δεν είχε βάλει και τώρα δεν ήταν πρόεδρο των εργαζόμενο. Μόλι μάλιστα ότι θα βάλει υποψηφότητα τον στείλανε. Κοιτάξτε, εγώ δούλευα σήμερα κανονικά, ε, σχόλασα, έφυγα, ήρθα στο σπίτι γύρω στις 5,5 ώρα, έξι, έξι κάτι, μπήκα στο σπίτι, δεν θυμάμαι, mm -hmm. και βρήκα στυροκολλημένη την απόφαση απόλυσης μου. Δεν υπήρχε <coughs> καμία ανοίξη από την εταιρεία ε, όλο αυτό το διάστημα, ε, εχθές όμως είχε καταθέσει την προσεφιότητά μου για, το σωματείο, για τις εκλογές του Σωματείου των Μηχανόδηγων και προφανώς αυτός είναι ο λόγος που ανήμερα της πρωτομαγιάς, Ε, η Χαλέν Μικρέν επέλεξε, η συνδικαλιστική μου δράση δηλαδή, επέλεξε να προχωρήσει αυτή την παράνομη κατά την άποψή μου. Γιατί, κύριε Γεννιδούνια, αυτό είναι παράνομο, απαγορεύεται. Το να συνδικαλιστεί στην Ελλάδα. Αυτό σας ρωτώ. απαγορεύεται, κυρία, Αφού λέτε αφαιρούν. ότι σα απολύουν γι' αυτό, γι' αυτό σα ρωτώ. Ε, δεν υπάρχει λόγο. Δεν, δεν, δεν γράφει τίποτα το, το, η επίδοση τέλο πάντων αυτή που έγινε. Δεν, δεν έχει αιτιολογία. Χθε ανακοινώθηκε η υποψηφιότητά μου στι εκλογέ του ορμοδίου των Και σήμερα απολύθηκα. Εσείς πιστεύετε κύριε Γενιδούνια ότι είναι εκδικητική η απολύσή σας. Εγώ πιστεύω ότι οφείλεται στην συνδικαλητική μυράση. Mm -hmm. Αυτό θεωρώ, αυτό κρίνω. Ε, υπήρχαν στο τελευταίο διάστημα αρκετές ε, παρενέσεις, ε, να μην είμαι να μην ασχολούμαι. Αυτά βέβαια στην πορεία θα μπουν όλα σχεσιά. Ε, αλλά σα λέω και πάλι, γίνοντα σήμερα σχολώντα από δουλειά, να βρει αυτό το πράγμα. Ε, το, μόνο που μπορώ να εξηγήσω, το μόνο που μπορώ να δώσω εξήγηση είναι αυτό ε, ότι του ενόχλησε η υποψηφιότητά μου, ε, mm. ε, κύριε Γεννηδούνια. Πάντω, το, το... το τελευταίο διάστημα δεν είχατε συνδικαλιστική δράση, έτσι δεν είναι. Δεν είχα συνδικαλιστική δράση, όπω το λέτε. Δεν είμαι εκλεγμένο μέλο τη διοίκηση τη ΓΕΣΕ. Οπότε είχα συνδικαλιστική δράση, απλά. Ε, δεν έγινε να μιλήσω γιατί ξέρετε ότι είναι κρίσιμο Μάρτιν για τη δικαιονταμών. Mm -hmm. Νομίζω ότι γνωρίζετε τα εξώδεικου κάμπά του, είχαν οδηγεί τι προειδοποίηση. καταθέσει πρώτη, είχα καταθέσει πρώτη τον 11 έξω. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι είναι να συζητάμε τώρα, παρ πάνω. ξέρουμε του λόγου. Αυτή ήταν που έχει τα καμπανάκια. Μαι, Ο Γενικά σε εγγραφή αυτέ τι προειδοποίηση. Όχι, μόνο και άλλοι. Κι άλλοι. Όταν και ήταν και την εποχή. Είναι καλυστέται και παρατάξει μέσα στον. Ε, μια που φτάσαμε έτσι στα εργατικά, ναι. να μείνουμε λίγο σε αυτά. Χθε είχαμε πρωτομαγιά. Έγιναν συγκεντρώσει κάτω στην Αθήνα. Ά να κάνουμε μια παρένθεση με το όλο, γιατί χάνουμε ναι, κάτι ναι. πολύ σημαντικό θεωρώ. Αυτό? Στην ΕΡΤ. Έχει ένα το θεατρικό από την ομάδα Ένωση Αστυνομικών. Ναι. Θεωρώ. και το έχουμε χωρί ήχο αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι χάνουμε κάτι πάρα πολύ καλό αυτή τη στιγμή, γιατί παίζεται και το σκετσάκι ναι. στην ΕΡΤ. Ωραία, λοιπόν, το δείτε το Παναγιώτη, άκουγε εσύ γιατί πιστεύω. Θα έχει ζουμί αυτό, τίτλος... μου λε αλήθεια. Μου λε αλήθεια, με ρωτάνε. Μου λε αλήθεια, ναι. Είναι στην Άρτα, α Ναι, και, και, και παίζεται με γόνιμο το στο λαιμό. Αυτό και γκλόμ. <laughs> μου λε αλήθεια. Αυτό. <laughs> ε, ε, και είναι αυτό. Και τώρα βλέπουμε και σκετσάκια. Να το δούμε λίγο. θερό ότι χάνουμε κάτι πολύ καλό. Και πάμε τώρα, στα εργατικά καθηγητής. γιατί οι εργαζόμενοι είναι και αυτοί. Ναι, εργαζόμενοι. Με γκλόπ, εργαζόμενοι και όπλα. Μια που το πήγε εκεί τώρα, ε, στο Απιθύτα, έγινε ένα ντου τη αστυνομία προχτέ. Σήμερα το πρωί είναι ματατζίδε πάλι στο Απιθύτα και πάει ένα καθηγητή εκεί του, του Πανεπιστημίου, ο κύριο Γιώργο Αγγελόπουλος καθηγητή κοινωνική και πολιτική ανθρωπολογία. Είναι οι ματατζίδε, είναι αυτό στα δύο μέτρα και του απευθύνει ένα μήνυμα. Τι, λέτε, τι δουλειά λέτε ότι κάνετε. Ότι δέρνετε φοιτητέ, ότι έχετε χημικά στο Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι δουλειά που κάνετε. Είναι μια τίμια δουλειά αυτή. Εμεί θέλουμε μόνοι να κάνουμε μια τίμια δουλειά. Αυτοί εκπαιδεύονται για να κάνουν μια τίμια δουλειά. Δύο κόμματα, συγχείω, διτιολόγηση. Εσεί ποια δουλειά κάνετε που είναι τίμια. Την χτυπάτε, τι τυπάτε, τις κυνηγάτε, του δέρνετε. Τι πειρετείτε ακριβώ. Όχι την πατρίδα. Όχι την πατρίδα. Δεν είναι πειρετε Τώρα είναι ότι κάθεται και ακούει ο Ματάτζης εκεί, ο επικεφαλή. και το λέει πρόσωπο με πρόσωπο, δεν κουνιέται κανεί. Μπορεί να έχει εντολή, αγαλαματάγια κούνεται. Okay. Όχι. Ακούει και του λέει κάτι πολύ σημαντικό εδώ. Είναι Καλά, εννοείται. Αλλά τι να απαντήσει. Δεν δε, θα δεν απαντήσει, απαντήσει ποτέ εδώ. τίποτα, αλλά τι ακριβώ δουλειά κάνετε. Ναι. Πόσο έντι και τι μειοί είναι αυτό, γιατί όλοι προσπαθούν να κάνουν μια σωστή δουλειά, ήρεμοι όταν γυρνάνε σπίτι μετά. Να είναι ολοκληρωμένοι, να ε, περάσει κάποιον. Να πούμε να έχει μια ευχαρίστηση όταν γυρίζεις γυρίζεις. σπίτι και λες, Δύρα και σήμερα έγινε χάμος, Α, ωραία, στο έγινε. Έπιασα πέντε φοιτηταριά. Πώ θα νιώθει. Εμεί Και έχει, μπορεί να έχει κάποιο από αυτού αδερφό φοιτητή, ε, με, αν μεγαλώσει λίγο γιό φοιτητή. Φοιτή, okay, τριά, και να έρθει ένα άλλο μπάτσο. Όλο φορά. αυτό πώ γίνει. Δηλαδή στη γυναίκα mm. του λέει, Πώ ήταν στη δουλειά σήμερα mm. τα πράγματα. Έχει πιαστεί το χέρι μου. Ναι. Έχει. Από τον κόλπο γίνονται αυτό. μέσα yeah. στο σπίτι. Είχε κάτι τσαουλιά, δεν σπάγανε με τίποτα. Χακ. Και τελικά. <laughs> Λαό. Έχουμε και λαού. Οι λαοί σήμερα ζητάνε τραγούδια. Του μαζέψαμε όλου σήμερα. Είναι σαν Παρασκευή αφιερώσει ένα τύπο. Ναι, ναι, ναι. Και το έχουμε σπάσει σε τρία μέρη. Τίποτα. Ένα, ένα, ένα τραγούδι το Χρόνια πολλά του Παπα Γιατί γιορτάζει η μάνα μου και ο πατέρα μου είναι μια εβδομάδα διαφορά. 18-25. Αλλά βάλει το εσύ τι δύο αν μπορεί. Χρόνια πολλά σε σένα. Χρόνια πολλά. Και ευτυχισμένα. Χρόνια πολλά. Στα παιδιά που έρωται. the road Έφυγουσε ξανά πια σαν καμπακί. Πού να χαθεί ησυχαμένα. Έχω αφιέρωση φίλε, σε παρακαλώ. Βγάλτε σε παρακαλώ, φίλε. Λέγε. Αφιέρωνα όμω το που με έβρισε χθε το πούτσο, πούτσο, πούτσο. Γιατί μόνο αυτό θα βλέπουνε βαλάκα. Στο 5% βρε μαλάκι δεν θα τρέχει. Εξεφτέρω το προσυρηζάκι. Τα μου. Πούτσο, πούτσο, Dere, dere, jelne, me kaisa he ma za... Szyndrófisze i szyndrófie. Kuccio, kuccio, kuccio, barwane se zara. Dere, dere, jelne, me kaisa he ma Na Naa sykutoumę, na pochereciztoumę? <zorz> Nę, me ty p***sza Το, ότι θα συμφωνήσω με έναν ταξιτζή ο οποίο το αστερά, αστερό, όπω λέγεται παιδί, το τραγούδι που βγαίνει για Eurovision, έχει κάτι να πει. Εγώ το άκουσα πριν καιρό και νόμιζα ότι είναι κάτι γραμμένο για τα τέντια. Πραγματικά, αν προσέξει του στίχους και θέλω να το έχω και για παραγγελιά τη Παρασκευή, α πω στο τέλο για καθιέρωση, μιλάει πραγματικά. Νικιά μου, μάνα, μη μου κλέε, μαύρα κι αν σου φορούνε, το ξέφερα, το σώμα μου, φλόγε, το πινικούνε. Και επειδή είχαν αυτέ οι αποκαλύψει για του 30 καμένου, λέω το γράψε κάποιο τύπο. Είμαι και μουσικοσυνθέτη για αυτό το θέμα. Πραγματικά αξίζει και εγώ νομίζω ότι παρόλο που δεν το πέρασα Αυτή την ΕΡΤ κάτω από τα ραντά τους, δεν θα μπορούσε να έχει τέτοιο συμβολισμό. Αξίζει να γίνει τραγούδι το ΔΕΜΠΟΝ αυτό, πραγματικά. Και θέλω να το αφιερώσω, φίλε μου, στο αστέρι μου. Ξέρει, έχουμε μιλήσει για το αστέρι μου, την κορούλα μου, η οποία είναι στο εξωτερικό. Και είναι ένα τραγούδι που τη ταιριάζει, μια και και τεμένο, το παιδί μου. Από μένα για αυτήν με πολύ αγάπη. <ΣΣΣΣ> <ΣΣ> Bo Κάποια στιγμή ένα τραγουδάκι να μη συζαλίζουμε πολλά Αν μπορεί το Αθάνατος του Μπαλάφα με τα παιδιά μου Στο βάζω που τα ακούνε Αθάνατος θα κρατάς χαρακτήρα Γεμάτα αξιοπρέπεια και ήθος Έτσι μονάχα θα ξεχωρίζεις Αμύγα στο γάλα Μέσα στο πλήθο Ελληνοχένε τη πέμπτη αλλά την παρασκευή. Ε, ναι, να Σε τα Βένεση, ξεχωρίζουμε ναι. αυτά. Ναι. Δεν έχει παρασκευή αυτή την εβδομάδα. Δεν έχει παρασκευή. Έχει κάτι παραστάσει, δεν θα να μα πει. Έχω κάτι παραστάσει. Και θέλω να σα πω. Για πα, τι παραστάσει. Με, με, με, με τον τσουλάκι. Το θα με πει, θα πει για τι παραστάσει και πιστάμε το κινητό. Δεν πιστεύω, το έχω έτσι, κλείδωσε. Τι να κάνω. Κίνα και τη φάξα μου σιωρά. Λοιπόν, τι τραβάει και αυτό, τι τραβάει και το κινητό. Σαν την τσουλά σου ανοίγει. Ναι, έχω κάνει να μονίκο σαν τζουλιά. Γιατί όταν πρέπει να το ανοίξω, <laughs> τον μπαράζει, θα κάνω. Έχι, <laughs> δηλαδή <laughs> έχει δύο φάτσε που παίρνει, έχει τέτοια εφαρμογή. Ναι, ναι, εδώ δεν είχε το COVID με τέτοιο. Με, με μάσκετ. Μάσκα. Μάσκα. Το ίδιο. Άρα σου ανήκει και σαν τζολιά. Ναι, με αναγνωρίζει. <laughs> Τα έχουμε γνωριστεί, δεν είναι καινούριο. <laughs> το έχω καιρό το κινητό. Ναι. Λοιπόν την Παρασκευή που Ωραία έρχεται. Ωραίε γνωριμίε κάνει το κινητό. Ξέρει τον Αποστόλ Μπαρμπαγιάννη και τον Τζολιά. <laughs> δηλαδή τι να πει για αυτό το κινητό πραγματικά. Έχει να λέει. Αν ανακυκλωθεί αυτό. Αν ρωτήσω το τέτοιο εδώ το AI κτλ. Σε ξέρω που κάθε μέρα βλέπω όταν κινητό. <laughs> λοιπόν, την Παρασκευή που έρχεται σε μια εβδομάδα που θα είναι Παρασκευή. Ναι. Δεν θα είναι σαν Παρασκευή, θα mm. είναι Παρασκευή. Ανεβαίνουμε στην Ξάνθη. Oh. Ναι. Και θα παίξουμε στο Μισυρλού Live Stage. Και το Σάββατο, την επόμενη μέρα, θα πάμε στην Καβάλα που είναι κοντά. Mm -hmm. Και θα παίξουμε στο Μυροβόλο Άνοιξη. Με την παράσταση αυστηρό ακατάλληλη. Τσολιά ενδετσόλια μπαντ. Είναι από τι τελευταίε τη χρονιά που θα κάνουμε. Και την παραπάνω εβδομάδα, την παραπάνω Κυριακή, πάμε στην ε, Ζάκυνθο. Ε, η Ιρεμία δεν έχετε Η Ιρεμία δεν έχουμε που Θα παίξουμε στο Gatsby Live Theater Μπράβο. Εκεί το διοργανώνει ο τοπικός σταθμός που μα αναμεταδίδει mm. Οπότε όλα, για όλα αυτά μπορείτε να βρείτε εισιτήριο Πού άραγε Στο ticketservices.gr για, για όλα ναι, έχει ανοίξει ναι, ναι, ναι. η προπόληση Οπότε να κρατήσετε θέσεις εγκαίρος Μην τα αφήσετε για τελευταία στιγμή Για να μην γίνονται μπερδέματα και αργούμε Οπότε έρχονται αυτές οι παραστάσεις Και θα γίνει και μία Τον Ιούνιο, αλλά δεν έχω ακό ακόμα ημερομηνία ακριβώ, στον Τίρναβο. Τίρναβο. Τίρναβο. Τύρνα. Εκείνο με δωρεάν είσοδο. Oh, ναι, ο Ο Δήμο oh. εκεί το διοργανώνει. Mm. και ανοίγουν τι εκδηλώσει καλοκαιρινέ και ανοίγουμε εμεί. την, oh, oh, την ένταση. Πάνε πολύ καλά. Πάνε πολύ καλά. Γουρι, oh, γουρι, Λοιπόν, αυτέ είναι οι παραστάσει τώρα που έχουμε. Έχω ανεβάσει 9 πάνω κάτω από τη okay. βλέπω θα Ενιά, τα πούμε, 9, μισή, όταν γι... πλησιάζει και η ώρα θα τα πούμε στου στους λαούς που μιλάς και θα τα ακούσουμε και όσοι είναι εκεί στις περιοχές δηλαδή η Καβάλα, Ξάνθη και Ζάκυνθο θα κάνουν τα δέοντα ε, ναι, Υπάρχουν και αφήσει και στους δρόμους κολλημένες Ρα, θα ωραία. τα μάθουν και αυτά Χθε ήταν ε, πρωτομαγιά ε, ε, Η κάμερα εντόπισε μια κυρία 80χρονη είναι της ένα μήνα η οποία, τα, η, οποία, η οποία τα είπε όπως τα ένιωσε Εδώ δεν είναι οποιοδήποτε κέντρο, εδώ είναι η πρωτομαγιάτικη εκδήλωση Κάθε χρόνο έρχομαι εδώ Τον άλλο μήνα θα πατήσω τα 80 Δεν έχω αποουσιάσει ποτέ Γιατί δεν έχω αποουσιάσει ποτέ Διότι εγώ προέρχομαι από την εργατική τάξη Εργατική τάξη προέρχομαι Και με περήφανη γι' αυτό Γιατί εμείς ζούμε από το δικό μας τον υδρότα, Όχι από τον Ιδρότα των άλλων Αλλά ταΐζουμε και τα παράσιτα, αυτό είναι ένα κουσούρι μας, ναι, πρέπει να ξυπνήσουμε. Αυτοί που παράγουν τον πλούτο, αυτοί πρέπει να τον διαφεντεύουν. όχι να ταΐζουμε τα παράσιτα. Κοίταξε, όλοι λένε για τον αγώνα. Ποιον αγώνα? Κάποια γειτονισά μου κάνει ένα αγώνα γιατί θέλει να αγοράζει ακριβά σκουλαρίκια. Ποιον αγώνα? ταξικό αγώνα, να το προσδιορίζουμε Όχι να το απογυμνώνουμε από την έννοια του Ταξικό αγώνα Δηλαδή δεν γίνεται και αυτή τα κέρδη τους και εμείς τη ζωή μας Αυτά τα δύο συγκρούονται Ή αυτοί ή εμείς Αγώνας μέχρι την τελική νίκη Που είναι η ανατροπή αυτού του βάρβαρου Του απάνθρωπου, του σάπιου συστήματος Πώ το λένε αυτό το σύστημα, στάζω να δείμει κα, κα, κα, κα, ευχαριστώ. Καπιταλισμό. του μ πους εργάτιιας μα τις εργατιια στα τόγωνης παλλεμη εργαιάουμα παλλεδί εργατιιά του μ αργία είν απεργία. περιγία εργατιά τε μηαργία την Τα εργατιά. Κοίταξε, όλοι λένε για τον αγώνα. Ποιον αγώνα. Κάποια γειτόνισσα μου κάνει ένα αγώνα γιατί θέλει να αγοράσει ακριβά σπουδαρίκια. Ποιον αγώνα. Τον ταξικό αγώνα. Πρώτοι του μάη και πώ. Του εργάτε ξεσηκώνει. Πρώτοι του μάη με φω. Όσ της εργατειάς καπώνεις Παλεύει η εργατιά Παλεύει η εργατιά Δεν είναι αργία Είναι απεργία Παλεύει η Δεν είναι αργία Είναι απεργία Παλεύει η εργατιά τα κέρδη τους και εμείς στη ζωή μας Αυτά τα δύο συγκρούονται Ή αυτοί ή εμείς Δεν είναι αργία, είναι απεργία Παλεμή εργατσιά Δεν είναι αργία, είναι απεργία Παλεμή Δεν μου αρέσουν αυτά τα ερωτήματα ή αυτοί εμείς. Δεν μπορούμε να πάμε όλοι μαζί αγαπημένοι ρε παιδιά. Να πάμε όλοι μαζί με αυτούς που θέλουν να μας εξοντώσουν. Δεν γίνεται. Να, να, να μονιάσουμε. Εντάξει, θέλουμε να, να, να σε φάει. Να σου πω. Δεν θα έχουν ποιον Φέλη... εξοντώσουν αυτοί αν ε, δεν πάμε τώρα, όλοι μαζί. Δε... Τι κάτι να πω Πρέπει τώρα. να έχουν να ξεζουμίζουν. Δεν μπορούμε εμείς και να, να σου πω πω φορά... κάτι ακόμα. Αν δεν είμαστε όλοι μαζί. Αυτοί δεν θα έχουν πλούτο. Οπότε ah. τι θα φτωχήνουνε Γιατί της αρέσει δεν... κάποιος άνθρωπος που είναι πλούσιο να φτωχήνει Και να, να ζει ε, με κάτω των 800 ευρώ που έλεγε Γιώργη Τσοτάκης δε, δε, δε Δεν δε είναι σπαράζεται η αυ... καρδιά σου Δεν είναι ζωή αυτή σπαράζεται, για... Σπαράζεται, για αυτούς Σπαράζει η καρδιά σου Σπαράζο μέσα Το είπα σε παθητική φωνή <laughs> Εντάξει, Τόσα ξέρει και είσαι τόσο λες Όχι το διόρθωσα τόσο ξέρεις τόσο λες Το διόρθωσα Είπα σπαράζεται και κανούς σπαράζει Το διορθών Προχτέ. είπα εγώ στην εκπομπή που κάνουμε για τον Καβάφη mm. ε, okay. για αυτούς που δεν υπέγραψαν δεν λίγησαν mm -hmm. τα όχι γενικώ. χωρίς να πω για αυτούς που λίγησαν κάτι βγαίνει να σε κρατήσει εσένα mm. και λέει ότι μέσα εγώ είπα κάτι κακό για αυτούς που λίγησαν και υπέγραψαν και ορθώς, πολύ καλά τα πω κύριος ναι, δεν τα είχα πει όμως δεν με <laughs> αυτό κατάλαβα άδων Γεωργιάδη ότι δεν... Δεν είχα πει εγώ κάτι Και λες εσύ Την ώρα που, δεν το, ξέρε, δεχεί, τι που να ξέρω εγώ Την ώρα που μου το είπε ο κύριος άκου εγώ Με έχεις ικανό ναι. Άκου. Γιατί το πάθος σου σε τυφλώνει Περίμενε περίμενε, περίμενε Έτσι πώ θα το πω Με έχεις ικανό να αναγνωρίζω μεν Το κάποιον που δεν λυγίζει Και λέει τα όχι του Αλλά να βυσοδομήσω στον άνθρωπο που γονατίζει λόγω αδυναμιών. Παίρνω το σκεφτό. Όχι, το έχει σκεφτεί ήδη και δεν έχει έτοιμη την απάντηση. Με έχει ικανό για τέτοιο. Όχι, δα. Είναι ιερή η στιγμή που ο άνθρωπο λυγίζει. Φιλοσοφικά προσεγγίζοντά το και ανθρώπινα και, και, και. Θα είμαι εγώ. Μπορεί εγώ να λυγίζα αν ήμουν στη θέση του. Μπορεί εγώ να υπέγραφα. Δεν το ξέρω. Καλά, όλοι εμεί αυτό που το λέμε. Το προφανέτερο είναι να υπογράφουν και ναι, να μην αντέχαμε. Δεν το ξέρουμε. Ε, θέλω να πω. Δεν πρόκειται, έπρεπε λοιπόν όταν σου λέει αυτά ο κρατής Να είσαι πιο ψηλιασμένος Ενώ δεν το ακούς Δεν μοιάζει Και να Δεν μοιάζει Εκεί ήταν μόνο Το ξέρω Το μυαλό μου Δεν μοιάζει καθόλου Το ξέρω μόνο να σε σπηλώσω Ναι, ναι Να βγάλω αυτό το προφίλ που τόσο Να αποδομήσω αυτό το προφίλ το τόσο Αχ, πώς το Να το καταλάβω όλος ο κόσμος Χωρίς συναισθήματα, αδίστακτο Εμένα λες Μπατζό <laughs> Εσύ... <laughs> Τι υπονοείς τότε Κύρκο, βλέπω δεν προλαβαίνουμε Πόση ώρα είναι το βου κέντρο Το βου μαυτάκι Α προλαβαίνουμε το Βάλ... βάλτο βάλτο τώρα <laughs> Γεια σα από στόλια. Επειδή ποτέ δεν σου αφιέρωσαν κάτι. Θέλω να βάλει και παρασκευή που είναι σώμαστογόν. Θα το αφιερώσει σε ένα μου διβή πολλή άπλων. Έτσι ρε παιδιά, ποτέ κανεί, ποτέ κανεί. Κανεί, δηλαδή εδώ παρατήρησα μπράφη και σε βασίλεισμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Αφιερώσει σήμερα είναι τραγούδια που έχουν ζητήσει. Μα τα έχουμε μαζέψει εδώ και καιρό και μάλλον τα βάλουμε μια μέρα να τελειώνουμε. Όχι, δεν είναι εδώ και καιρό. Τα περισσότερα είναι τώρα. Φέσαι το τρία είναι από προηγούμενου. Και εμένα. Εμένα, τέτοιο θα. Και κλείσω. το σημερινό βέβαια, αυτό που ακούσαμε μόλι ήταν και για μένα. επιτέλους μια αφιέρωση. Ένα άνθρωπο με σκέφτησε λίγο. Τι παίρνετε τώρα όλοι και λέτε, αφιερώνουν όπω το όλο, τα μυξοκλάματα, αυτά που ζητιανεύει αγάπη. Το πιο μην ωραίο του το ήταν παλιά χατήρι, όταν ήμασταν μικροί παππού. Μην ακούγαμε... του πετάξετε την αγάπη επειδή τη ζητιάνεψε. Δεν το αξίζει, το αξίζει. Ναι. δεν το <laughs> δε, δε, δε <laughs> αξίζει σε εσά να δίνετε έτσι την αγάπη. Το πιο ωραίο ήταν παλιά όταν ακούγαμε που ήταν ο Τζερόνι Μογκρούβι τότε στα Φιλιούπολ. Ναι, ναι. Ναι. ναι, το ξέρω. Και ακούγαμε με τα έχει πάει στα Μαλίσια. Το Τζελούπολ ξεκίνησε. Εντάξει, ναι, ο Γκάλαξη ήταν ακόμα. Εκεί που ήταν ο τζερόνιμο τώρα είναι εκ Μάλιστα, οκ, okay, το ακούω. Από ένα σημείο και μετά έγινε εκ την Και ζητούσαν το... Είχε αφιερώσεις τέλος πάντων μια εκπομπή που ακούγαμε τότε και έλεγε ε, αφιερώνω το δε χωράς πουθενά <laughs> στον ε... λοιπόν, τέτοιο. Okay. <laughs> ε, αυτό. Τελειώνουμε με πάλι έτσι ένα κομμάτι αφιερώσεων και απαιτήσεων μουσικών του λαού. Και τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα, γεια. Yeah. Ε, Καλησπέρα. Καλησπέρα Θα μπορούσε να μου κάνει μια χάρη για την Παρασκευή. Θα μπορούσα. Να βάλει ίσω το σύνερμαν τη Νίνα Σιμών. Αω oh, μερακλεί, μ' αρέσει. Mm. Απλά είναι λίγο μεγάλο, δεν ξέρω αν θα το βάλω όλο. Ε μην το βάλει όλο, βάλε κάποια κομμάτια. Γιατί όμω <συντήριο> το σύνερμαν <συντήριο> ταυτίζει με το σύνερμαν. Ε έχει oh, κάποια σύνσ. Oh, είναι αφιερωμένο με πολύ αγάπη στην Κατερίνα γι' αυτό. Άντια Μαρτολί. Γιατί δεν βάζει το ίσα Μαρτολί, σε θέλω πια. Ισα Μαρτολί. Ε, αλλά είσαι πιο κουλτουριάρη, το θες με Σιμών. Δεν έβαλε να μάθει μαζί μου και ελα, ελα, ελα, ελα. Έλα να με ρελάνι. Σίνερμαν, εκεί κουλτούρα είσαι, you we gonna run to. We gonna run to. All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock right out. I can't hide you. The rock cried right out. I can't hide you. The rock cried right out. Gonna have you die all on that day. I said.